Εφάλον Ζητα σε Λίδα 728. Στίχος 1ος 16. Ταλιθνάη αἵστημα του Παύλου προς την εκκλησία της Κορινθου, παράτας προηγηθήσας επιπλήξεις του. 1. Αφού λοιπόν έχομεντας υποσχέσεις αυτάς, αγαπητή, ας καθαρίσωμεν τους εαυτούς μας από κάθε τύπου μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας, και ας τελειωπιούμε θαι στη με τον φόβον του Θεού. 2. Κάμετε με την αγάπη χώρον στα σκαρδία σας δει κανένα δεν ειδικήσαμεν κανένα δεν διευθύραμεν εις κανένα δεν εδίχθημεν πλεονέκτε Τρία Δεν λέγω τα αυτά να σας κατακρίνω διότι έχω ήπει πρωτήτερα ότι είστε μέσα στα σκαρδία μας για να συναποθάνουμεν και συζήσωμεν μαζί σας 4. Έχω πολύ θάρρος και πεποίθησην εις σας. έχω πολύ καύχυσην για σά. «Είμαι γεμάτος από την παρηγορία την οποία μου επροξένησε η διόρθωσή Έχω με το παραπάνω περισσεύουσαν τη χαράν, ώστε αυτή υπερτερεί όλη τη θλίψη μας». «Πέντε. Ναι, υπερτερεί και επικρατεί η χαρά μας. Διότι πράγματι όταν ήρθαμε εν της Μακεδονίας δεν έβρε καμία ανακούφηση το πονεμένο σώμα μας, αλλά δεν εβρε καμια ανακούφιση το πονεμενο κάθε τι εθλιβόμεθα. Απ' έξω από τους απίστους έγινοντο μάχε εναντίον μας». Από μέσα δια τους ασθενείς αδελφούς μας κατελάμβανουν φόβοι μήπως παρασυρθούν και αποπλανηθούν από την πίστη. 6. Αλλο Θεό που παρηγορεί τους ταπεινωμένους μας επαρηγόρεσε με την παρουσία του Τίτου. 7. Επαρηγορήθη δε όχι μόνον από τον ερχομόν και την παρουσία του, αλλά και για την παρηγορία που αυτός επαρηγορήθη εξαιτία σα, όταν μας ανήγγειλε των μεγάλων πόθων σαν Διεμέ, τα πολλά κλαματά σα επειδή με είχατε λυπήσει, των ζήλων που εδείξατε Διεμέ κατεκίνων που με σηκωφαντούν, ώστε εγώ ακούω όλα αυτά περισσότερο να χαρώ. 8. Επαρηγορήθην δε διότι αν και σα ελείπισα με την επιστολή μου, δεν μεταμέλω με τώρα δι' αυτό, αν και τότε που σα έστειλα την επιστολή με τενών Και δεν μεταμέλω με τώρα διότι βλέπω ότι η επιστολή εκείνη και έτσι σα ελείπισε προς καιρό, σα ελείπισε προς Ενέα. σα. 9. Τώρα χαίρομαι όχι διότι ελείπισε, αλλά διότι λύπη που ειδοκιμάσατε σα οδήγησε νυσματάνια. Διότι λυπήθηκε όπω θέλει ο Θεό, δια να μην βλαβείται πνευματικό ει τίποτε από εμά. 10. Τουναντίον μάλιστα ωφελήθηκε πνευματικό, διότι η λύπη που είναι σύμφωνο προ το θέλημα του Θεού, έχει ω αποτέλεσμα μετάνειαν η οποία οδηγεί ισοτηρίαν. Και εκείνο που αισθάνεται τη μετάνειαν αυτήν, δεν θα μεταμεληθεί ποτέ για τη μεταβολήν αυτήν και το άλλαγμα των σκέψεων και αποφάσεών του. Η λύπη όμως την οποία προκαλεί η προσκόλληση στον των κόσμων έχει ως αποτέλεσμα των ψυχικών κάποτε δε και αυτών των σωματικών θάνατων. 11. Το ότι δε η σύμφωνος προς το θέλημα του Θεού λύπη φέρει ως αποτέλεσμα μετάνοιαν σωτηριώδη, αποδεικνύεται και από την ειδική σας περίπτωση, διότι ιδού ακριβώς αυτό το ότι ελυπίθητε εσείς σύμφωνα προς το θέλημα του Θεού πόσον δραστηρίους και σπουδαίους σας έκαμεν αλλά και ποιαν απολογίαν σας έδωκεν ώστε να είστε τώρα δικαιολογημένοι απέναντί μου αλλά και ποιαν αγανάκτηση να δημιούργησε μέσα σας κατά του αμαρτήσαντος αλλά και φόβων μήπως τιμωρηθείτε από τον Θεόν αλλά και πόθων σφοδρών με επανείδητε αλλά και ζήλων υπέρ του Θεού αλλά και εκδίκησιν κατά του κακού. Με όλη τη διαγωγή σας, εσείς στήσατε τους εαυτούς σας και απαιδείξατε ότι είστε καθαροί από πάσαν ευθύνην και ενοχήν στην την υπόθεση αυτήν. 12. Συνεπώς, αν και σας έγραψα, δεν σας έγραψα κυρίω για να τιμωρηθεί αυτός που έκαμε την αδικίαν, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτό που ειδικήθει, αλλά διαναφανερωθεί να φανερωθεί μεταξύ σα το ενδιαφέρον που έχετε δει και το βλέπει ο Θεός ότι είναι λικρινές. 13. Διετού το έχομεν παρηγορηθεί. Κοντά δε στην παρηγορία μας αυτήν εχάριμεν ακόμη περισσότερο δια τη χαράν του Τίτου, διότι ανεπάφθη το πνεύμα του από και ικανοποίηθη. 14. Η χαρά αυτή του Τίτου επροκάλεσε και εις χαράν, διότι εάν εις κάτι είχα καυχηθεί σε αυτόν για δεν εντροπιάστην αλλά καθώς και εις όλα με αλήθεια τα είπαμεν και τα διδάξαμεν έτσι και εις τον τίτον η καυχησής μας απεδείχθη αλήθεια. 15. Και η καρδία του περισσότερων τώρα παρόσον άλλοτε είναι προσκολλημένη εις σας, διότι ενθυμείτε την υπακοή εν όλων σα. Ενθυμείτε πώ τον εδέχεται με φόβων και με τρόμων, μήπω τον δυσαρεστήσετε ει τίποτε και δεν επιδείξετε ει αυτόν την πρέπουσαν συμπεριφορά. 16. Χαίρο, διότι σ' όλα ή μπορώ να έχω θάρρο και να βασίζομαι ει εσά.